Έλα αποστόλη μου, Έλα. έχω μια ανησυχία, είναι κάτι που μετρώ εδώ και μέρα στο σκέφτομαι ρε παιδί μου Η μαλακία Μήπω είναι η μαλακή που σε τρώει. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό, είναι ακόμα χειρότερο. Τη δευτέ που μα έρχεται είναι τα εγγένεια του μετρό στον Πειραιά. Και λένε ότι θα έρθει ο μισοτάκι. Στο μετρό. Στο μετρό, στο μετρό, στα Αγένεια. Καλά θα πάει. Έκεντάκι μου, το πρόβλημα είναι ότι 8 χρόνια περιμένουμε να πούμε για να ανοίξει το μετρό. και θαζε αυτό απατήσει θα πάνω στο τρένο και θα βουλέξει να πούμε ο σταθμό. Δηλαδή, αν δουλειά μαζί με αυτό, να, καλά θα είναι τα πράγματα, αλλά μη δουλειά στο μετρό δεδο. Δεν 8 χρόνια περιμέναμε. Τι το θέλετε στον Πειραιά έτσι καλλιό κίνηση έχει, είτε η δεν έχει. Εντάξει, βέβαια να και εκεί μήπως πανεπιστήμιο να πάμε στις δουλειέ μας το ένα το άλλο α, α πάτε πανεπιστήμιο πάτε στι δουλειέ σα. έχετε δουλειέ. λοιπόν γωρίστο μιχτσότακης άλλο αυτό άλλο αυτό Έλα. Έλα! Τι γίνεται? Καλά! Ωραία! Να σε ρωτήσω τώρα, φίλε, αυτή που παίρνει κάθε μέρα η Συρυζέα. Ναι! Τι κατάσταση είναι αυτή να είμαστε, έχει κάνει πλανήτε. Μπορεί να τη πει δύο πράγματα, δεν έτυχε τα εγώ από εδώ. Πες ταις, είμαι χαρά. Εγώ τι τα λέω, αλλά δεν παίρνει, είχα πάρει, ξαναπαίρνει. Ού να ξαναπάρει. Θέλω να τη πει πρώτον ότι δεν γίνεται διαχείριση του καπιταλισμού. Μόνο ανατροπή γίνεται, δεν μπορεί δηλαδή τώρα, να κάτσει να το παίζει αριστερή και μπουρδε. Mm. Έναν αυτό. Και ένα δεύτερο θέλω να τη πει ότι άμα κάθεται και μιλάει γρήγορα, κάνει αυτό που κάνει και αυτιά. Δεν πείθει κανέναν ότι είναι έξυπνη. Ότι είναι έξυπνη. Όχι. Εγ να πεις να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ναι, αλλά προσπαθεί να πεις ότι είναι και έξυπνη, μιλάει μιλάεις ότι έχει γρήγορα. Α, δεν νομίζω. Α, στάξω, Νομίζω στάξει. ότι έχει το άχος, με την κλείσω. Έλα, το μου. Έλα, τι κάνεις. Καλά. Την Παναγία. κάθομαι και σκέπτομαι και μου έρχεται για τρέλα. Όπω θα το σκεφτεί και εσύ. Αυτοί οι ανθρώποι οι συνταξιούχοι και οι εργατιά, οι νεολαία που δουλεύουν και παίρνουν συντάξει 4 και 5 εκατοστάρικα, πώ τη βγάζουν εδώ το μήνα. Εγώ παίρνω 1400 σχεδόν. Οπα. και μέχρι τι 20... Να 20 του μήνα. Είσαι ελεύθερος, Θε να παντρευτούμε. Ναι, στι 20 του μήνα και σηκώνω την τράπεζα. Δεν μου φτάνουν και πρώτα άφηνα κανένα. Τι ζωή κάνεις καλέ, πόσα χαλά στη δηλωτή. Ωραία, ούτε σ' όδρακο εγώ και γυναίκα μου και μου λε Άι, γυναίκα, δεν μπορούμε να παντρεύσουμε. Και τώρα είσαι ξευράκοτο. Τηλέφωνα, εφορίες, Άκτα να στο διαδίκτυο και το φα. Γενικώ έχει εικόνα πώ πως... γίνονται τα παξιμάδια. Βρε, σήμερα ακριβεί τα πάντα, αρέκριβε. Το ξέρω και τα παξιμάδια έχουν κρυβίνει. Απλά αυτό με τα 5 το... δεν τρώει το ίδιο παξιμάδι που τρώσες, εσύ, α πούμε. Το λέω, Του ρεσκού 3 λυτρά ελαιόλαδο, 21 και κάτι 21 μισό. Ωπαν πέρα... είσαι ανώμαλος, ούτε να ευχαριστηθεί δεν μπορεί με τόσο ακριβό λάδι. Κρέμε τέσσερα λίτρα, καταλαβαίνεις. Και οι ουάι θα βάζουμε στη σαλάτα. Και ένα άλλο που θέλω να σου πω. γλιστράει. Ωμορφά, μου, δεν πειράζει. Θα, θα σου βάλω και. Και η ουάι θα. Για να γλιστράει. Έλα, βρε, ε, μου. Και ένα άλλο που θέλω σου ο να το, το με. Πλέβρης, ο πατέρας, ή ο γιος που το νιώθει, αλλά δεν το κάνει γιατί πόπ, Ασκάλι, γιατί δεν έχουν κόψει του και από το Υπουργείο του μέσα και από το ένα σώμα που είναι αβολίαστη και μέσα στη Βουλή. η Βουλή είναι δύο χιλιάδε και είναι οι πιο που είναι ανεβολίαστη. Και γιατί? γιατί θέλει να δώσει χρήμα ιδιωτική υγεία. Τα ακούσαμε, εντάξει. Αποκλείεται. Μα, αν είναι εδώ, γιατί έχει κάποιο συμφέρον εκεί, αποκλείεται. Αυτό που θέλει να κάνουν το κάνανε. θα είναι πάλι για καλά. Όπω τα κάνε τα τσου. Μα παιδί μου κάνουν αυτό που θα έκανε κάθε Μητσοτάκη που σέβεται τον εαυτό του. Α, ωραίο σεβασμό έχει. Τρέφονται από το Δημό. και Άσε. τα εξαδάκια τους θα παίρνουν από τους ιδιώτες. Άσε μωρε Αποστόλη μου, μόνο να θυμάσαι ένα τραγουδάκι που και πέρα για κάποιος. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Α, δεν θα μου πεις ποιο τραγουδάκι, ούτε ποιος είναι ο Ωραία. Θα το θυμάμαι. Ε, δεν ξέρεις ποιος. Ένας γουρλωμάτης. <χει> Τι τραγουδάκι έλεγε ο Ε, ξέρω εγώ. Α, ούτε που ξέρεις, ούτε εσύ. Χαμένο, ναι. <χει> Πολύ καλησπέρα Απόστολε Καλησπέρα Everyone uh, καλησπέρα Και καλή βραδιά Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις Γεβαίς. Εγώ είμαι ελεύθερο επαγγελματία. Η Οι δουλειέ πηγαίνουνε πάνω. Α, ah, εδραλικό, κατάλαβα. Εσεί που μα φέρατε εδώ που μα φέρεται που δεν κόβετε απόδειξη. Εγώ έχω κανονικά βιβλία απόδειξη με από του βλάκι. Άλλο τι έχει. Τι κόβει λέω. Κανονικά. Πάμε λίγο να σου πω τώρα κάτι σοβαρό. Έχω ένα παιδί που σφουδάζει. Είναι 19 χρόνο το παιδί μου. Πραγματικά, πολιτικό μηχανικό. Άλλω από εκεί. Καλού πάτε. Να καταλήξω θέλω κάτι επειδή είναι δύσκολο το οποιοδήποτε σχετικό οικογενειακό προπολογισμό. Ξοριζόμαστε και εγώ και η συζηγός μου γιατί είναι άνεργοι για να μπορούμε να δάσουμε το παιδί μας σε ένα πανεπιστήμιο. Και έρχομαι και λέω εγώ, γιατί είμαστε αντίθετοι στην αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια όταν μέσα γίνονται αρκούζες, όπλα, ναρκωτικά. Έχουμε ένα φυτόριο νέων Νέων για ποιο λόγο το παιδί μου μένω όταν μπαίνει να το γραβώνει και να λένε τι είσαι και τι ψηφίζει. Για ποιο λόγο να γίνονται εκλογέ. Τα έχει και... λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σου, ε. Άρα ε, να έχουμε είναι... μπάτσο για να μην έρχεται το παιδί ε, από εσύ. την παράταξη να σου πει τι να ψηφίσει. Όχι. Ε, η λέξη μπάτσο βγάζει Να υπάρχει μια εποπτεία. Εποπτεία. Λέξε... Ωραία προοδευτικά πράγματα, ρε παιδάκι μου. Ναι, για πέτει η εποπτεία. Πώ το έχει φανταστεί αυτό με την εποπτεία. Να υπάρχει κάποιο πρώτο να ελέγχει ποιο μπαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Κορτζέρι δηλαδή. Πάλι ο μπάτσο κάνει αυτή τη δουλειά. Ωραία να Κάτι. Όταν ένα παιδί θέλει να σπουδάσει και να μείνει στην αιστεία, οι εστίε, οι ειδικέ του ξέρει έχουν αποστόλη μου, έβδομη επινοικίαση. Εγώ στον αναποστόλη, αποστόλη στον Αλβανό, ο Αλβανό στο Σύρο Σύρο στο Πακιστανό. Εγώ που είμαι φτωχό, μαλάκα Έλληνα, φτωχό. Φτωχό και μαλάκα θα παραμείνει, δεν θέλω να σε ταράξω. Όταν μου λε αυτά για να έχει υποπτία μέσα, να μην έχει πέρα. Και το σωστό να είναι έχουμε. να μείνει και φτωχό και μαλά. Περίμενε λίγο να μην έχει υποπτία καθόλου. Ναι, να έχει. Ενοπλή. Ενοπλή ποιον όμω. Ενοπλή. Όχι εννοπλή. Α τι υποπτία, κι άλλο αντιδράσει ο, ο φοιτητή να μην του ρίξει καμιά μπάτσα. Ξέρουμε πια αντιδρούνε. Ένα δεν πήρε μισό λεπτό να το πάμε και κουματικά. Είχε τα αρχίδια να πει ευθέω και να καταδεκαστεί πολιτικά για τα ποινικοί. Το είπε δεν το είπε. Το είπε. Το είπε και μπράβο του. Ποιο. Όχι εννοπλή. Αυτό ένα μηδέν απόστολαι ήθελα να σου κάνω την προηγούμενη φορά. Το κατάλαβα ότι πάει εκεί, αλλά δεν καταλήγει. Άργησε. Δεν σ' Δεν λέω ένοπλοι. Εσύ ρε παιδί μετάξει α, α, ανεξαρτήτων πολιτικών του επιφύσεων. Α συνεχίζεις ε, δεν τέλειωνε εκεί. Δεν ήταν το τηλεφώνημα αυτό ο στόχος. Όχι ήθελα να Τι το Τι πιστεύεις το... Σε αυτή ε, τη μαλακίσια που λες. Ε, εντάξει τώρα. δεν πειράζει. Ένα μιλάνε για το καλό. Δεν πειράζει. Εσύ, εσύ το παιδί σου αν θα σπουδάει. Προτιμώ το ένα πινδέν παράμπλεση της μαλακίσιας. Λοιπόν για τώρα. <Ρε> Σήμερα ήταν που πέθανε οι 200 μολότοφ; Ναι, ναι, αυτή η μέρα 200 μολότοφ από 100 πόσο ήτανε Όχι, όχι, ε, περίμενε, ήταν 200.000 μολότοφ. εγώ τις με τα μάτια μου Α, 200.000, επίσης είναι η μέρα που μεταδόθηκε ο ιός έτσι, στο εφετείο, θυμάσαι Σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη σχέδουση έξω το εφετείο ξέραμε ότι θα ήταν Παντελώ, φύση αδύνατον 14 με 15 μέρε μετά να μην έχουμε άξονα κουσμάτων. Σωστό, <εστ�ερ> <εστ�ερ> ναι, ναι, ναι, ναι. ναι να αποστάσαμε <εστ�ερ> στο δεύτερο Έχει κύμα. Όταν ρε φίλε. μετά από 15 μέρε. Γιατί δεν τα λέτε αυτά. <εστ�ερ> Γιατί είστε πληρωμένοι γι' αυτό, είστε πολισεβίκοι γι' αυτό. Καταλαβέ, αυτό είναι το θέμα. Δεν τα λέτε αυτά. Πώ πάει θα... μαζί του πληρωμένοι και τον πολισεβίκοι. Από τον πολσέκ που σα πληρώνει, ρε. Απέρουμε λεφτά, ε. Ε, ναι, αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Όσοι χαιρετάνε άλλοι σήμερα εκτό τη ελληνική είναι για να φεύγουν. Τέλο. Απλά πραγματάκια. Τι έρθει εσύ να γκυλώσει τα βρώ, μου. Τέλειωσε το θέμα. Αυτό που θα πρέπει να μα προβληματίσει είναι ότι στα Καλάβρετα και στο Δίστομο βρέθηκαν ψήφοι τη Χρυσή Αυγή. Αυτό για μένα είναι η ντροπή του κόσμου. Τέλο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχά, καλό μεσημέρι. Κατα δεύτερον, σε όλου αυτού που σα εύχονται και αυτού που λένε ότι θα σφάξουν του Σταλίνε, να του πει πριν έρθουν να μα σφάξουν, να φάνε κανατιό πια τα φασολάδα για να έρθουν να μα κλέβουν τα αρχήρια. Και να πάρουν και φόρα, ιδανικά. Να πάρουν και φόρα, ναι. Να πάρουν και φώρα. Ναι. Έλα, ρε παιδί μου, σε πετυχαίνω. Έλα να πούμε. Τι γίνεται όλα καλά. Καλά. Ωραία, ήθελα να πω για έναν πολύ άντρα που είχε πάρει τη στρορά. Για έναν... Έναν πολύ άντρα. Μα ήταν πολύ άντρα. Ναι, και έλεγε ότι ξέρει για το καπουτζίδι και την τούνη, όπω τη λένε αυτοί. Ότι ρε παιδί μου, δεν μα νοιάζει με αυτόν τα προβλήματα. Έχουμε εμεί τα δικά μα, τα πραγματικά. Λε και των άλλων τα προβλήματα δεν είναι πραγματικά. Να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν ερωτευμένοι στο δρόμο, α πούμε. Ναι, όχι, όχι, τα δικά του είναι μόνο. Επίση, επειδή είναι και άσχετο και γιατί απορώ που τον έβαλε, θα το πει Η υποτίμηση του γυναικείου φίλου, επειδή αυτό είναι πολύ εργάτη και μα το παίζει πολύ τρού καταπιεσμένο, ενώ οι γυναίκε δεν είναι, η υποτίμηση του γυναικείου φίλου είναι αυτή που πρώτη πούμε συνδέεται με την υποτίμηση τη εργατική τάξη συνολικότερα. Αλλά είναι άσχετο και δεν έχει διαβάσει. Θέλει μόνο τον εργάτη με τα μπράτσαν ότι αντιστέκεται. Ο καθένα με ό,τι με ανάβει. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι άμα χαλαρώσει λίγο, μπορεί και να του αρέσει τελικά που <laughs> δεν πραγματικά τα προβλήματα okay και των γυναικών. επηρεάστηκα από τη διαφήμιση «Πες τι να δίνετε μισθούς και συντάξεις Μια αξιοπρέπεια, δηλαδή να είναι σωστέ. Να μπορεί ο κόσμο να πληρώνει του λογοριασμού ανετά. Φέζει αυτό, εγώ το τροποποιώ λίγο τη διαφήμιση. Να σου πω, ρε φιλαράκο, κολλητέ, καλά είσαι καλά. Λέω όλα καλά, μια χαρά. Μπορώ να στείλω ένα μήνυμα στο θήλο μου, το θύμιο το Καλαμούκη. Στείλε, δεν τα διαβάζει συνήθω. Λοιπόν, επειδή εχθέ είπε για το να πάει κάποιο να μιλήσει με τα παιδιά που κάναν στην eFood μια συνέντευξη, να μιλήσει από τι απόψει που σα διαβάζω. Όχι, όχι, όχι, όχι θέλω να. Ρε ή καλαμούκι, αυτό το μαλάκα κάθε Πέμπτη που έχει δίπλα σου, άστονε στην άκρη, φώναξε κανένα από την Ιφουτ, e φώναξε κανέναν άλλο συνδικαλιστή. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Εμένα εννοεί, Όχι ρε. Δεν σου είπα σε φιλαράκια, ρε πολιτήρια. Εγώ δεν το ξέρω. Είπε να... ένα μαλάκα που είναι δίπλα του. Έμε, έμε, έμε. Ένα από το χωριό το... δεν το ξέρει. Τον το Ιγολίτη, λέει τον Ιγολίτη. Κατάλαβα. Κρεάτε το... το... μου στο διάλογο που κάθομαι και σ' ακούω. Γεια που το λέω, τι Καλά εδώ, να. Έλα. Είσαι σε τούνελ! τη ημερε! Α, είσαι εν κινήσει, λέγε! Τι κάνεις καλά, είσαι! Καλά, τι θε! Σε παίρνω τον όλη ηλία και ενό δίκτυο. Το ξέρει το καινό δίκτυο! Ηλία και δίκτυο, έτσι λέγει στο Facebook! Όχι, το καινό δίκτυο το ξέρει! Το ξέρουνε! Είμαι από το καινό και κάνουμε το ED3 Festival! Μπράβο! Είναι ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία! Γιατί, τι σα έκανε! Κοίταξε να δει, το κάνουμε 30 χρόνια στο πεδίο του Άρεω και φέτο ο πατούλη μα έδωσε άδεια μέχρι τι 11 η ώρα να κάνουμε ολόκληρο φεστιβάλ! Και ωρα και τι θε να ξενυχτήσει, δεν μου πα στο... Και άλλο λέω εγώ, να ξυπνήσει ο βασιλιάς. Ρε και θα το κάνουμε Θα το 15 Οκτώβλη στη Γεωπονική. Αφήγατε από το παιδί του Άρεως. Ναι, πήγαμε Γεωπονική, δώσαμε 600 ευρώ μπροστά για να το κάνουμε. Τι πληρώνεις στη Γεωπονική. Οι ανερέσεις του <Φιλούς> τι είναι για ποιον Γενικά, η κουλτούρα βάλετε πάντα Λοιπόν. Τέλος πάνω, στη Γεωπονική, στη Γεωπονική, μέχρι τι ώρα είναι? Σάββατο 15 10 2022. Ωρα 6. Γεωπονική, αιρά οδό 75. Μέχρι τι ώρα? 6 ώρα hip hop. Μέχρι τι ώρα είναι? Έχει τρελαδή ο δόμα. Τάκι Τσάν, Φέμελι, Θα έχω most δεν έχω θα τα πιάνω δί. τα μισά τώρα, συγνώμη. Ωραία, δεν πειράζει. Έχει και τά, ρε, 6 με 12 που μετά γίνεται. Τι, 6 με 12 ρε, μα, α... ώρα τελειώνει εκεί πέρα. Δεν μπορώ μετά τι 11 σου λέω. Έγινε παιδί, παιδί το του άρεσε Από τις 6 το απόγευμα μέχρι 7 το πρωί. Μπράβο. Stages, hop, έκτο κουμπιά. Δεν θα έχει τίποτα. Θα έχει ό,τι θέλει ο καθένα. Α, ελεύθερο. Μπάτσου θα έχει να φυλάνε θα, θα έρθω, να, παίξω, να παίξω, λογικά. σχολή γι' αυτό Μήπω. Έχουμε πάρει άδεια από τη σχολή. Και όχι Έχει τίποτα άλλο για να έρθουν εγώ, και τίποτα εγώ. ναρκωτικά στο χώρο. Ναι, ναι. Λοιπόν, από τα λεπτά από μένα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, θα το αγαπάμε και θαστηρίζουμε και καλά καλλιτεχνικά δρώμενα για τον αποστόλιο το κοινότητα. Αύριο όλα τα. Άπες.